Τι άχρηστοι οι προδότε δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν διαλυθούν όλοι οι Έλληνε. Αν δεν εξαθλειωθούν, μάλλον όλοι οι Έλληνε. Ε, άρα τελειώνουμε. Σιγά-σιγά. Εντάξει. Φτάνουμε προ τα εκεί. Επιτέλου. Ξέρω ο Σαμαρά που τον Ιούνιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνε για τι επόμενε εκλογέ. Γιατί βρεθήκαν οι 40% και ψηφίσανε Δημοκρατία και Πασόκ. Ήθελα να ξέρω τι σκεφτήκαν οι άνθρωποι και ψηφίσανε, δε, παιδί μου. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και κάτι για τον Άδωνη. Όσο αυτό μιλάει και αποθρασύνεται, εμεί τον πληρώνουμε. Να μην το ξεχνούτε. Mm. Αντεγιά. Ρεσί, άκουσε με λίγο, που θέλω να σου πω. Βγαίνουν και μα μιλάνε για ευρώ, για Ευρώπη. Συνέχεια ευρώ, Ευρώπη. Για να μα πει κάποιο, τι έχει προσφέρει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Ή τι παραπάνω είδαμε από τότε που ήρθε το ευρώ στην Ελλάδα. Μήπω μα πλήσανε. Όλα να τα ακούσω, όλα Τέτοια χαριστία. Μήπω μα λύσανε το Κυπριακό. Μα λύσανε το πρόβλημα μετά. Σιγά καλά γιατί το είχαμε δεμένο το Κυπριακό. Ε, το είχαμε κάνει ένα να λυθεί. Χεστήκαμε από κάνε, το 1974 και κάνε. μετά ασχολήθηκε κανεί. Να βγει ένα και να μου πει τι έχει προσφέρει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Η Ευρώπη, <laughs> το λαό <laughs> δεν έχει προσφέρει στην Ελλάδα. Και μόνο τα ΕΣΠΑ. <laughs> μόνο τα ΕΣΠα. <laughs> και όταν, η όταν... ανάπτυξη και μόνο που έχει έρθει από την παγκοσμιοποίηση, από την ΗΠΑ. Ευρώπη. Ναι, ναι, τα μεροκάματα από 50 ευρώ πήγαν 22, 18, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί Τι δεν πάρει το βόλτα. Δεν ξέρω να με τη Έχει προσφέρει, προσφέρει χρησιμοποίηση. Θα σταματήσει να με ακούσει. Έλα! Μιλάω. Ωραία. Λέω τα δίκαια τη Ευρώπη και δεν με αφήνει. Τι θα γίνει, θα έχω το. να πω πολλά. Πέφε. Είναι λίγο Στομα... φίλε που πηγαίνει και ταξιδεύει, χωρί να κάνει ναι, ναι. Είναι ναι, ναι, λίγο ναι. που ταξιδεύει μόνο με την ταυτότητα αυτά γιατί τα μετράμε. Έχει καλά η Ευρώπη. Έλα, Ελά, Αποστολή. Έλα. Ήθελα να πω στον Κωνσταντίνο το Μητσοτάκηρεν να χαίρεται το βαφτιστήρι του, το βήμαρχο Δάφνη Σιμητού, που μα έκλεισε πιάτσα 40 χρόνια για να φτιάξει κάτι μάντρε εκεί πέρα, κάτι που ταμάρε. Και πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας είπε: Μα γράφει και στα παπάρια του και μας άφησε να μιλήσουμε. Περίμενε, τι σα έκλεισε πιάτσα! Ναι! Πιάτσα! Και τώρα πού θα κάθεστε να τρώτε την ώρα με σε όλη την ημέρα πέρα. τώρα. Πες μου ότι θα αναγκαστείτε με αυτά και με αυτά θα αναγκαστείτε να διπλοπαρκάρετε και να κάθεστε μέσα στη μέση του δρόμου. Πες το μου αυτό, τι σας έκανε, Έλα ρε, έλα γεια. Στα δυο άλλα κυτρινιάριδε. <laughs> με να αρχίσω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αποστολή Ναι. Έλα αποστολή ο Παναγιώτης είμαι. Έλα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου αυτό αυτόν τον κύριο με το κομπολό ή τον κύριο δήμαρχο δάφνη συμιτού που κατήριξε την πιάτα στον Ιμιτό. Και καθώς και στους Ρουφιάνους εκεί κάποιου αντιδήμαρχους και κάποιου αρχιτέκτονες που έχει εκεί πέρα να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και να τον χαιρόμαστε. Εσύ. Κοίταξε, καλά κάνουμε και διαβάζουμε από την εκπομπή την ανακοίνωση που είχε βγάλει το Βέλγο τότε. Α πούμε, το σήμα που είχε στέλνει. Αλλά όταν μέσα στη, στο σήμα αυτό μιλάει για πίστη στη συμμαχία, του Άτο δηλαδή, για φίλου Αμερικάνου και το ένα και το άλλο. Και λέμε και μια κουβέντα ότι ενδεχόμενα οι άνθρωποι να ήταν εκεί περικυκλωμένοι. Α πούμε, από 10, 20, 15 πλοία. Τι να πει, παιδί μου, θύμιο τώρα. Ρίχοι άνθρωποι, έλεο. Τα πάνω πάνω κοιτάνε τα επιφανειακά. Λένε μια ματζικία να κάνουν εφέ. Και τελειώνειώνει και η ιστορία. Άσε μα τώρα, Ο, σαν όλοι ε... του δημοσιογράφου. Μας... Πι πιλάν λίγο την κα Καραμέλα και άλλα, τώρα δεν του ξέρω. Να περάσει η μέρα να αναφερθούμε στο γεγονό ότι πέθανε παπά. Ε, αυτό. Ε, Έγινε δουλειά μα. Τέλο πάντων, μην μιλήσω παραπάνω. Εμεί δεν μου λέει, εμεί που δεν είμαστε τόσο ρηχοί που είμαστε λίγο πιο βαθιά να θυμίσουμε ότι έξω από τη πόρτα από την μπήλη του και έξω τον άτομο, έχει και έξω είπα. Εσεί η γενιά του Πολυτεχνείου που ακόμα Ποια Η γενιά του Πολυτεχνείου που ακόμα υπάρχει και τέτοιο. Τη τα τα... Είμαι η γενιά των βαλκαρικών πολέμων. Μωρέ. Θα ήθελε όμω. Αποστόλη, καλημέρα. Yeah. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Λέει. Μιλάνε στην τηλεόραση για τι αυτοκτονίε που γίνονται. Λοιπόν, προχθέ είχα ένα θείο, είχα μάλλον, ο οποίο πήρε τη σύνταξη, συγχύστηκε, δεν του τη δώσαμε και πέθανε. Ανοίγω στην τηλεόραση του σπαδάκι, μια κυρία ανέφερε ότι την τη να πάρει τη σύνταξη, δεν την είχαν βάλει, πάει για για. Λοιπόν, αυτοί έχουν οργανωμένο σχέδιο. Θέλουν να ξεκλειρίσουν τον κόσμο με τι καθυστερήσει που κάνουν, με τα άμκα, με yeah. τα αφημοί κτλ. Αυτοί όταν βλέπουν θανάτου. Χαίρονται, εκεί έχω καταλήξει Και εν πάση περιπτώσει θέλω να απευθυνθώ στους Την επόμενη φορά, γιατί αυτοί τους βγάζουν ε? Ε? Την επόμενη φορά που θα πάνε να ψηφίσουν Πριν βάλουν αυτή τη ρημανού ψήφο Να σκεφτούν τι θα ψηφίσουν Για το γαβαλάκο που σε ενδιαφέρει να πούμε γιατί εντάξει είσαι και εσύ τον γουστάρι από ό,τι έχω καταλάβει το γαβαλάκο. Συγχαρητήρια στο Σγουρό για την πρωτοβουλία που είπε να πάει η περιφέρεια στο γαβαλά το ακίνητο και να τον βγάλουν έξω τον κακομύριο αυτόν. Τι τον θέλουνε μέσα στις φυλακές το, το, το, το παιδάκι να πούμε δεν ταιριάζει ρε φίλε. Κρίμα να δεν είναι. Για το χαράτσι συνέχεια, συνέχεια διε... για το χαράτσι, δηλαδή το πρόβλημα είναι το χαράτσι. Δηλαδή άμα καταργηθεί το χαράτσι, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν ένα δουλειά, θα ανοίξουν τα μαγαζιά που κλείσανε, θα, θα ανέβουν τα αμεροκάματα, καταργη... όλο το χαράτσι και δηλαδή τι, σιγά, τώρα, σιγά πόσα 500 1000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή θα ρωθούν όλα τα άλλα άμα δεν πει το χαράτσι και από το πόδιο μέχρι το βράδυ με το χαράτσι σε πίσω απευθύνονται. Αποστόλη. Ναι Δεν το πιστεύω ότι έπιασα τόσο εύκολα Ξέσαι, σου τηλεφωνώ από Βρυξέλλες Σιγά καλέ Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πριν Που... κάνω φλετ. Τι έκανες? Να σου κάνω φλερτ! Εμένα? Γιατί όχι! Δεν δέχομαι. Δεν δέχεσαι? Όχι. Εκτό και να μου κάνει πολιτικό φλερτ, όπου εκεί είναι εύκολα. Κοίταξε, πολιτικό φλερτ θα σου κάνω. Α, ωραία, άντε κάνω, δεν πε. Αυτή είναι η δικότητά μου. Ωραία, λέγε. Λοιπόν, καταρχήν τώρα πέρα την πλάκα, λοιπόν, ακούσα, ακούω την προηγούμενη σα εκπομπή, ακούω κάθε μέρα την προηγούμενη. Α, είσαι λίγο βλαμένη, ε... δεν πειράζει. Όχι, δεν είμαι λίγο βλαμένη, απλά δεν προλαβαίνω. Μ, καλά. Και το έχω, το έχω το σύστημα έτσι τέλο πάντων. Και εχθέ σα Είμαι κάποιο που μετανάστευε εκείνη την ώρα Ναι Και θυμήθηκα τα δικά μου Εγώ έφυγα το Μάι από Ελλάδα το 68 Όχι, δεν είμαι τόσο μεγάλη Πότε Πέρισιντε Α, πες ρε παιδάκι μου τρόμαξα Ναι, είμαι νέα γενιάς μετανάστες Όπως το παιδί που έφευγε εχθές Ναι, και για πες Ε, τι να σου πω Τι πες μαζί σου, αυτό θέλω να ξέρω Τι να μου πεις μωρέ Τι που βάλαγε στην παλίτσα, χαίστηκα. Στην παλίτσα, παιδιά. Γιατί έφυγε, τι έκανε εδώ, τι σπούδασε. Τι ήσουν, αδίκη επιχειρήσεων. Όχι, παιδί μου, πολιτικέ επιστήμε έχω σπουδάσει. Α, αι, δουλειά με μέλλον κι εσύ. Ναι, εννοείται. Χοντρό μέλλον. Άστε που αυτό που ήθελα περισσότερο να πω για να το ακούνε και οι Έλληνε εκεί. Έχουμε καταντήσει πλήστρε των Γερμανών. Οι κυριότερε θέσει εδώ στι Βρυξέλλε τι έχουν οι Γερμανοί. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν πειράζει, πάλι καλά. Ξέρει τι, από το να είμαστε γαρσόνια στην Ελλάδα. Και βέβαια να είμαστε καρφόνια στις δικτέλες. Πλίστρες, πλήστρες. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να μην πλέρουμε τα πόδια τους, να πλένουμε τα γραφεία τους. Mm. Ε, κάπως καλύτερα, ε.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 Σωστό. Ναι, δεν ξέρω πως το βάζω. Μην όλα ό, ότι είναι τόσοι άνεργοι πια. Ναι, γιατί... Μου αρέσει ο ποτέ. τρόπος που τα λέτε. Στουρνάρα εσύ. Ε, όχι, όχι. Άδωνη. Σε κατάλαβα. <σχε sûr> Άδωνη. <σχε entwickelt> <σχε> <σχε prue> όχι, όχι. Έλα. <additionally> Έτσι λοιπόν Είσαι ο Φώτης, ε, Είσαι ε, ο Φώτης είμαι, μίλα. Είμαι, είμαι ο Παναγιός Είσαι αριστερός Εγώ Έχεις είμαι... κόκκινες γραμμές μίλα. <laughs> Έχω μια άποψη για τη Δημάρ Και Τι. μπορώ να τη στείλω και στο εσύ mail εσύ σου άποψη για τη Δημάρ Η Τι Δημάρ δηλαδή, δηλαδή, δεν έχει άποψη δηλαδή, Η Δημάρ έχει άποψη δηλαδή. ότι τύχει κυβέρνηση να είμαστε